και φίλες ε, του Δεν Πληρώνω Ενιαίου Μετόπου καλό απόγευμα είμαστε πάλι εδώ ακόμα μια πέμπτη 19 πέμπτου για την ε, εκπομπή μας που είναι κάθε πέμπτη 5 με 6 ε, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Δημήτρη αχαρίας ο Δημήτρη Κουμάνιας και ο Κώστας Κουρούπης καλεσμένος με μεγάλη πολιτική τύρα ε, του οποίου οι απόψεις είναι πάντα σεβαστές καλησπέρα Καλησπέρα σε όλους τους φιλούς και σε όλες τις φιλές και από μένα. Ε, εγώ είμαι ο Κώστος Σοκουρούπης. Ε... Καλησπέρα και από μένα ο Δημήτρης Οκουμάνιας είναι. Πιστεύω να έχουμε μια επικοδομητική εκπομπή σήμερα. Ε, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα να ξεκινήσεις ναι, για να μπορέσουμε να πούμε και τα δικά μας τα εμπειρίες που είχαμε αυτή την επόμενη. Ξεκινάμε λοιπόν, οι εξελίξεις είναι Ολοί ούτε περνάνε σε, σε κοινοβούλια, όλοι έχει συμφωνηθεί, έχει συμφωνηθεί σε δωμάτια στα οποία δεν υπάρχει Ανταπόκριση από κανέναν, μόνοι τους τα έχουν προσυμφωνήσει και αργότερα τα εμφανίζουν σαν μέστρα διαπραγμάτευσης. Ενώ είναι προσυμφωνημένα ήδη από το καλοκαίρι, ε, να φανταστείτε το Κόφτης τον είχε προσυμφωνήσει ο Σαμαράς Βενιζέλος οι δύο που χρησιμοποιούν τον ψευδόνυμο Σαβαράς με ψένος, και τον ελοποιεί ένας τρίτος με ψευδόνυμο Αλέξης ε, Όλα έχουν μια συνέχεια όλα είναι προγραμματισμένα από κέντρα εξουσίας που ελέγχουν το σύνολο των κομμάτων στην Ελλάδα και κάθε κόμμα βγαίνει και παίζει το θεατρικό του και εκτελεί το δικό του κομμάτι κλαβοπής του ελληνικού λαού ε, Φυσικά ο Τσίπρας πριν βγει στην εξουσία, ήταν ήδη δεσμευμένο για αυτά τα οποία θα περάσει. Φυσικά ο Μιτσοτάκη είναι ήδη δεσμευμένο για αυτά που θα περάσει στο μέλλον, γιατί είναι προγραμματισμένο, όλοι βγαίνουν με πρόγραμμα. Όλοι βγαίνουν με πρόγραμμα. Ο Μιτσοτάκη είναι προγραμματισμένο να είναι ο επόμενο, ή τα γκάλα τα προδιαμορφωμένα αρχίζουν για τον βγαίνουν με πρώτο φαβορή και καλύτερο υποψήφιο. Τα γκάλα που διαμορφώνουν γνώμη γιατί και οι Γκάλα που παίρνουν και άλλες βιλίες στο δημόσιο κονόμες τρελές δηλαδή και φυσικά σου βγάζουν το αποτέλεσμα του Γκάλοπ που ότι κάθε εξουσία. Δίνει λοιπόν πρώτα το ένα πολιτικό άχρωμο, άβουλο ένα παιδί ε, το οποίο είναι υποταγμένο πλήρως στους ξένους σκλάβος πεσμένος στα τέσσερα και φυσικά όλοι αυτοί οι σκλάβοι πεσμένοι στα τέσσερα Κατά διαστήματα το παίζουν οι Πρωθυπουργοί, παίζουν θεατρικά διαπραγμάτευση. Έχουν προπογράψει πριν εκλεγούνε ή πριν διαμορφώσουν την κοινή γνώμη ή αλλάξουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Γιατί τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ελλάδα βγαίνουν ακριβώ όπω τα θέλουν οι Βρυξέλλε. Μην έχετε αυταπάτε ότι ψηφίζετε και θα βγει αυτό που θα ψηφίσει ο λαό. Καμιά φορά βέβαια γίνονται και λάθη γιατί στο δημοψήφισμα το καλοκαίρι καιρβί και όχι. Ε, και ο να το κάνει ναι. Έτσι λάθος. Αυτό ήταν ένα ατύχημα ε, του τραβήξανε ταυτοί και το παιδί έχει υποσχεθεί να μην ξανακάνει τέτοιο επιπέντων λάθη γιατί εκτίθεται και αυτός και αυτοί που βρίσκονται πίσω από τον τζίπερα. Ε, έρχεται ένα ε, μεγάλος ε, αριθμός φόρων ήδη από σήμερα τα βενζινάδικα κρυβήναν τη βενζίνη 10 λεπτά πριν καν περάσει η αύξηση του ΦΠΑ, θα αυξηθεί ο ένφια παρότι το τη της Επικρατείας τον έχει κρίνει αντισυνταγματικό γιατί δεν έχουν περαστεί οι νέες τα και που θα πρέπει να έχουν περαστεί από πρόπερση το καλοκαίρι είναι αντισυνταγματικό. και επειδή είναι λαμόγια και απαταιώνες τον έμφυα δεν υπολογίζουν την απομείωση της παλαιότητας των κτίριων όταν ένα κτίριο είναι παλαιωμένο ορισμένων ετών ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να πληρώνει έμφυα απομειωμένο σύμφωνα με την ηλικία του. Αυτοί τα φορολογούν όλα σαν καινούρια, κλέβουν κάθε χρόνο 800 εκατομμύρια από τους Έλληνες, δηλαδή τα δύο τελευταία χρόνια έχουν κλέψει ένα δις 700 εκατομμύρια κανονική κλοπή, αλλά όταν είσαι συμμορία έτσι έχεις μάθει να λειτουργεί, να κλέβεις. Έξι αποφάσεις έχουν βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι οι περικοπές των συντάξεων είναι αντισυνταγματικές, αν οποιοδήποτε από εμά τολμούσε να αμφισβητήσει η απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία, θα τον είχαν συλλάβει επί τόπου. Αλλά όταν είσαι συμμορία υπεράνω νόμου, δεν έχει την παραμικρή επίπτωση. Έχουν βγάλει διάφορα ψηφίματα, ψηφίσματα και ψηφοφορίε στη Βουλή και απαλλάσσουν σε αυτούς τους εαυτού του. Έχουν απαλλάξει τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών για την κλοπή που κάνουν στου καταναλωτέ οι οποίοι συναλλάσσονται με τι τράπεζε, τι καταχρηστικέ χρεώσει και τα πάντα. Γιατί σχεδόν το σύνολο των συμβάσεων είναι καταχρηστικέ. Έχουν βγει καταχρηστικέ από δικαστήρια. Οι τραπεζίτε εξακολουθούν και κλέβουν. Τα διοικητικά του συμβούλια ε, ο Τσίπρα τα έχει απαλλάξει με νόμο, ώστε να μην μπορεί κανεί να προσφύγει εναντίον να του νομικά. Η κατάσταση πάει σε πλήρη σκλαβοποίηση. Ε, κάθε μέρα θα είναι και χειρότερη από την προηγούμενη. Μην έχετε αυταπάτε ότι μπορεί κάτι να βελτιωθεί αν δεν πολεμήσετε και δεν βγείτε στο δρόμο. Καμιά κατάσταση δεν διορθώνεται από το καναπέ. Καμιά κατάσταση δεν διορθώνεται με απόψει. Για να διορθωθεί μια κατάσταση, θέλει δράση. Και αν δεν αποφασίζετε να σηκωθείτε, θα είναι παράλογο και να διαμαρτυρηθείτε μετά. Γιατί συνεχώ τα κόβουνε και τα κόβουνε και τα κόβουνε, γιατί δεν είναι δυνατόν ε, μια οικονομία η οποία βασίζεται στην κατανάλωση, όπω όλε οι οικονομίε του κόσμου, να πέφτει κατανάλωση και να επιμερίσει η οικονομία, κανένας μαλάκας να επενδύσει στην Ελλάδα σε μια χώρα που δεν υπάρχει κατανάλωση να πουλήσει τι να έρθει μια εταιρεία να παράγει εδώ και να πουλήσει τι αφού δεν υπάρχει κατανάλωση δεν υπάρχει κατανάλωση σε όλα τα προϊόντα Είς, στο σούπερ μάρκετ κατανάλωση έχει πέσει 25 με 30% που πουλάνε οι διατροφέ που είναι βασικά το Ταμείο Αποκατοικοποίησεων αυτό το οποίο ήδη ήταν ο πρόεδρος του ξένου και δεν λέγεται από ξένου. Συμπεριέλαβε για 99 χρόνια που κρατικοποιήσεων όλε τι δημόσιε επιχειρήσει, Συμπαραλαβα... συμπεριλαμβανομένε και τις ΕΙΔΑ. Θα πούμε το νερό νεράκι, Και θα μπορούμε να κάνουμε μπάνιο στην Ιταλία που ιδιωτικοποιήθηκε το νερό. Πληρώνανε ένα πενταράκι το ποτήρι, το νερό στην καφεντέρια. Βγήκαν στην καφεντέρια και ζητάγανε ένα ποτήρι νερό και έτσι λέγανε 50 λεπτά του ευρώ. Θα φτάσει όσο ένα μπουκάλι ένα ποτήρι. Θα μπορείτε να πείτε, θα μπορείτε να πληθείτε. Έρχονται μαύρες μέρες για αυτή τη χώρα. Μην το βλέπετε τόσο επι, επι, ε, επιφανειακά. Σε λίγο που θα να εφαρμόζονται τα μέτρα, θα ανατριχιάσετε και θα είναι πολύ άργα να βγείτε γιατί ήδη θα έχουν περάσει. Mm -hmm. Ήδη περνάει ένα σχέδιο νόμου με 7.000 σελίδε που φυσικά οι βουλευτές δεν υπάρχει περίπτωση να το διαβάσουν. Ε, εκτός γιατί είναι μεγάλος όγκος, αλλά είναι και πολύ αγράμματικο μέσα. Οπότε διαβάζουν, δεν διαβάζουν, δεν μπορεί να καταλάβουν. Γιατί έχει και και οικονομικού όρου. ψηφίσουν από κομματική πειθαρχία και τις συμμορίες για να κρατήσουμε τον κόσμο όλους έχουν κομματική πληθαρχία και οι θα πάνε πολύ σύντομα στην ελληνική κοινωνία. Ε, ο Χώστας σας τα πει καλύτερα γιατί ναι και να λυτείς. την άποψή σου. Ψαχνούμε. <coughs> Εγώ θα πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, τα προβλήματα είναι μεγάλα. Ε, θα πρέπει όλοι να βγούμε στους δρόμους. Ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία αγανάκτηση με αυτές τις συνδικαλιστικές ηγεσίε που υπάρχουν γύρω μας αλλά αυτό ε, δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάτσουμε στα αυγά μας και να ε, κάνουμε το χατήρι και το, να παίξουμε και το, το παιχνίδι αυτών που θέλουν να είμαστε μέσα στα σπίτια μας Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιηθούμε όλοι να Υπάρχει μια συγκέντρωση την Κυριακή στις πέντε η ώρα ε, στο Σύνταγμα ε, καλό θα είναι να αντιδράσουμε και να βγούμε στους δρόμου, να πούμε όχι σε αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα ε, να δείξουμε και εμείς μια πυγμή και ένα μεγάλο δυναμισμό στο, σε αυτά που έχονται και είναι, αφορούν όχι μόνο τη ζωή τη δική μας αλλά και τη ζωή των παιδιών μας και των επόμενων γενιών. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι 7.000 σελίδε όπω ο προφίλος μου ο Δημήτρης εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο να, το, να τα διαβάσουν όλα αυτά και να τα ψηφίσουν όλοι αυτοί οι βουλευτέ που έχουμε, έχουμε στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Ε, θα πρέπει λοιπόν όλοι και όλες μαζί να βγούμε έξω στον δρόμο και να πούμε ένα μεγάλο όχι σε όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται. Όχι μόνο για μας, αλλά και για τη ζωή των παιδιών μας και για, το... και για τις επόμενες γενιές. Δημήτρη, η σειρά Ναι, εγώ ήθελα να πω στους συνανθρώπους μας και στους συναγωνιστές για αυτό το... το κόφτη. Αυτός ο κόφτης είναι ένα ο οποίο δεν ψηφίζεται, το γνωρίζει, Εντρή. Ναι. Όταν να κόψουν κάτι δεν θα περάσει μέσα από τη Βουλή για να του ψηφίσουν στην πολιτική απόφαση. Ναι, είναι, είναι η δηλαδή. Άρα τι καλύπτει αυτό. Καλύπτει του βουλευτέ όλου. Έτσι ε, λέω, και δεν υπέγραψα τίποτα. Τώρα αν υπέγραψε η κυβέρνηση τάδε για ταυτό, Δεν το γνωρίζαμε. Δηλαδή μια πάτη και, αυτοί, καλύπτονται και αυτοί. Ο οποίο τα ήταν βάζει η πιο ευάλωτη θα είναι, συνταξίζει και η μισθωτή εκεί πάει δηλαδή. Όλο το αυτό είναι για τον κόφτη, όσο για την Κυριακή. Υπάρχει πέντε ώρα, η Κώστα, ήταν, είναι ένα συνταλήτη, το οποίο πρέπει να βρισκόμαστε εκεί. Υπάρχει κάτι άλλο που έζησα σήμερα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είχα πάει στο νέο Ηράκλειο σήμερα γιατί μοιράζανε κάτι τρόφιμα να δω πως γίνεται η αποστολή το έκανε αυτό για να δω πως γίνεται όλη η διαδικασία και πως είναι ο κόσμος και για να είναι δίπλα τους και να ακούσω τα προβλήματά τους κτλ. Τι μπορεί να είδα τους ανθρώπους πάρα πολύ τους και είδα μία αποστολή να εξαθλιώνει τους ανθρώπους τους είχε τρεις ή μισή ώρες μέσα στον ήλιο για να τους δώσει δύο κοτόπουλα ένα λάχανο τέσσερα πορτοκάλια ένα μήλο ένα ρύζι και ένα μακαρόνι αυτή ήταν η βοήθεια όταν πήγε και διαμαρτυρήθηκα σε μια κυρία η οποία έκανε την επικεφαλή εκεί τη ζήτησα βέβαια το όνομά της Ευνόητα για λόγους δεν μου το έδωσε η απάντησή της ήταν γιατί αυτό το πράγμα και εξαπλειώνεται έτσι στους συμπολίτες μα η απάντηση ήτανε Αντί να μας εγγνωμονείτε κι όλα, μας τη στυλέτε κι από πάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη, τι κάνεις, θα σου πω. Τέλειωσα και θα σου ολοκλήρωσε. Ναι, μεστονοχώρησε πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Πάρα μα πάρα πολύ. Μεστονοχώρησε, είδα δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι ούτε καν να τους έβλεπα, δηλαδή θα μου πεις, υπάρχει κανείς που έχει μια ταμπέλα και λέει, ξέρεις, εγώ είμαι πεινασμένος. Όχι, οι άνθρωποι αυτοί φαινόν Ξαφνικά χάσανε τι δουλειέ του, χάσανε την κοινή μέσα από τα πόδια του. Και υπάρχουν ορισμένοι που για μένα είναι βολεμένοι, γιατί από ό,τι με μία άλλη επικεφαλή που ήταν εκεί πέρα μου λέει να τα πείτε, Γιατί τι είπα: Τα πάμε, ότι έχω μία ραδιοφωνική εκπομπή μέσα στο site και θα την πω από το Ιντερνετ, και μου λέει βεβαίω να το πείτε ότι όλα αυτά ξεκινάνε από την ομαρικία, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ποιο είναι αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση? και ότι είναι από την γελία δούρου λέει ξεκινάνε όλα αυτή δίνει τις εντολές και αυτή φτιάχνει από εκεί πως θα μοιραστούν, πως θα τα τρόφιμα και, και πως θα γίνουν όλα αυτά αυτό στονοχωρέθηκα πάρα πολύ εχθές βρισκόμασταν πάλι στα ειρηνοδικεία αποτρέψαμε, δεν έγινε κανένας πιστηριέσμος Καταφέραμε ακόμα μία και μέσα στα δύο χρόνια αυτά που είμαστε η ομάδα η δική μου δηλαδή που βρίσκεται η δική μου, η δική μας, δεν είναι δική μου και δίνει, είναι δική μας βρίσκεται στο Ήλιον που εδώ και δύο χρόνια δεν γίνεται κανένα πληστηριασμός ε, Ο συναγωνιστής ο, ο, ο, ο Κώστας ήταν στο Περιστέρι ο οποίος και εκεί δεν έγινε κανένας πληστηριασμός ο Δημήτρης ήταν σε, κάποια, σε κάποιο άλλο ειρηνοδικείο, αυτό το πιστεύω, ούτε και εκεί έγινε, αλλά βλέπω ότι αυτοί όλοι πάνω μας τα κάνουν να τα κάνουν κάπως διαφορετικά. Θα δούμε πώς, θα πράξουμε και εμείς πώς, θα τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βγαίνουμε στους δρόμους όλοι, πρέπει να αγωνιζόμαστε, δεν βγαίνει τίποτε με αυτό, είναι κρίμα γιατί ξεκινάει το 49% της ΣΕΙΔΑΠ να το πάρουν οι ιδιώτες αυτό θα γίνει και, στο... Α, και κάτι άλλο υπάρχει και εις πρακτικές να το ξέρετε απ' τη δέλη θα σας παίρνουν τηλέφωνο να σε ενοχλούν δικηγόρετε έχουν δοθεί τα χρέη σε πρακτική να σε ενοχλούν δεν δίνετε καμία σημασία απολύτως καμία σημασία να τους βρίζετε και να κλείνετε τηλέφωνο σας και ό,τι υπάρχει γιατί είπαν ότι κάποιος Συνάνθρωπο μα είπε ότι ξέρετε κάτι, εγώ θα πάω στη ΔΕΗ να κάνουμε τι 36 τόσε. Και λέει: Όχι, λέει, δεν τι κάνετε, κοινήτα, αρθίνα τι κάνουν μαζί, να τι κάνουμε και να του και να κάνετε. Μην του φοβόσαστε αυτού. Κλείνετε του το τηλέφωνο και βρίζε του. Δημητρή. Να, να διαφημίσουμε ορισμένα πράγματα. Α, μπράβο. Μπράβο. Η Αποστολή είναι μια ε, οργάνωση <σχυ> τη Εκκλησία. Η Εκκλησία στην <σχυ> Ελλάδα <σχυ> διαχειρίζεται <σχυ> μονοπωλιακά <σχυ> τη <σχυ> θρησκεία. Έχει τεράστια κεφαλαία, είναι η ακινήτων μετοχών κεφαλαίων, ε, στην ουσία ε, είναι ένα μονοπόλιο, το οποίο διαγίζεται τα περισιακά του στοιχεία μόνο του, Κανείς δεν ξέρει τι πλούτο το αποφέρει αυτή η διαχείριση, κανείς δεν ξέρει πόσο είναι ο πλήθο τη τι καταθέσει έχουν, τι μετοχέ σε ποιε επιχειρήσει. Του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα έχουν μετοχές. Το πλήθος των ακινήτων που έχουν, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιες εκτάσεις, διεκδικούν ακόμη και εκτάσεις που ήδη είναι κατοικίσιμες. Ε, μια κινητοποίηση τη Εκκλησίας, εάν το δεις σαν μια επιχείρηση, σαν μια ανώνυμη εταιρεία την Εκκλησία, θα μπορούσε να λύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των προβλημάτων που μαστεί στην ελληνική κοινωνία. Ε, δυστυχώς η Εκκλησία παρότι προσφέρει βοήθεια σύμφωνα με το μέγεθός της μηδαμινή και το μέγεθός της είναι τεράστιο μην ξεχνάτε ότι έχει επαφή η Εκκλησία της Ελλάδος με τα Ιερασόλυμα έχει με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης ε, ίσως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη που υπάρχει ε, που επηρεάζει, και... επηρεάζει τον νόμι του Συδιακόπτου εμένα μου είπαν εκεί πέρα ότι αυτά τα τρόφουμε και τα λοιπά για τους ε, ανθρώπους αυτούς θα δίνει η Περιφέρεια. Κοίτα, η κυρία Βούρου πέρσι το καλοκαίρι είπε έγραψε μια σύμβαση με τη Siemens 3,5 εκατομμυρίων ευρώ έτσι, για να τοποθετήσουν κάμερες κυκλοφορίες που δεν χρειαζόταν ήχε ατονίσεις, βασικά η Siemens δεν ενδιαφερόταν έγινε ένας πανικός στο Συμβούλιο στην Περιφέρεια διατηγορούσαν ε, για συναλλαγές με τη Siemens και και και την υπέγραψε τελικά 3,5 εκατομμύρια. Δηλαδή 3,5 εκατομμύρια θα μπορούσαν να δοθούν στι άπορε οικογένειε και να ανακουφίσουν άπορε οικογένειε. Δίνει στο μελισανίδι λεφτά για την ΑΚΤ. Δίνει στον Λαφούζο, λεφτά για τον Παναφανικό. Πρόσεχε δίνει σε, σε ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείε. Οι ανώνυμες ποδοσφαιρικές εταιρείε δεν πρέπει να βασίζονται ούτε σε εισφορέ ούτε σε προσωπικέ ενισχύσει. Πρέπει να βασίζονται να λειτουργούν. Σαν μια κερδοσκοπική εταιρεία που τα έσοδα τη είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα τη. Δεν οφείλει ούτε ο κάθε πρόεδρο να βάλει λεφτά, πολλοί από του οποίου έχουν μαύρε δραστηριότητε. Όταν λέμε μαύρε, πιο μαύρε δεν γίνονται. Ε, δραστηριότητε παράνομε, ξεπλένουν χρήμα. Γιατί πρέπει ένα πρόεδρο να βάζει σε μια ΠΑΕ λεφτά και γιατί πρέπει η περιφέρεια να ενισχύει μια ΠΑΕ να ε, αυτό που έγινε παλιά με τον Ολυμπιακό δεν πρέπει να επαναληφθεί τώρα ούτε με την Εύθε. Ήταν μια επειδή ο Κόκαλη το εκείνη την εποχή καταστάσει. Ήταν ακολητό τη τώρα κυβέρνηση, κατάφερε και πήρε ευνοϊκέ αποφάσει με μερικές διαγραφές του χρέου. Ένα Ολυμπιακό ακίνητο τη ΔΟΕ, τη της Ολυμπιακή Επιτροπής δόθηκε στον Ολυμπιακό να φτιάξει το γήπεδό του. Του δημοσίου φυσικά, έτσι ε, το νίκησε ο Λυμιακό για 50 χρόνια, αλλά αυτό το πράγμα δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αν ο κάνει πάει θέλει να φτιάξει το ε, Θα πρέπει με λεφτά των μετόχων να το φτιάξει, να αγοράσει ιδιωτική έκταση. Αν θέλει να το ιάσει. Α δικαιέσει ένα έτοιμο γήπεδο, στην στη Σπανία πούμε, τα φτιάχνει ο δήμο και θα δικά μου ορισμένα χρόνια γιατί να του πάει η δύναμη έσωτο. Α το κάνουν έτσι. Είναι αλλά, το... εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί κανεί να διαγύρει τα λεφτά των φορολογούμενων και να τα δίνει σε δραστηριότητε που δεν εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο. Το σύνολο το κοινωνικό συνολικά. Όχι μια ομάδα του συνόλου, του Παναγικού, του Ολυμπιακού, του Αγιατέ, του αλλά το σύνολο το κοινωνικό σαν οντότητε ανθρώπινε για να του καλύπτει τι ανάγκη. Το ποδόσφαιρο είναι μια ανάγκη διασκέδασης, δεν είναι τόσο. Δεν είναι μια από τι πρώτε ανάγκε. Πρώτε ανάγκε είναι η τροφή, είναι η ένδυση, είναι το νερό, είναι η παιδεία, είναι η συγκοινωνία, είναι τα νοσοκομεία. Και το ρεύμα. Φυσικά. Μέσα σε όλες τις ανάγκε ήταν και το ρεύμα. Μα το, μπορεί... το κίνημα, ξέχασα να σου πω την Τρίτη πήγαμε και κάναμε μια επανασύνδεση. Σωστό. Σε μια κυρία η οποία ήταν κατάκετη στον ίδιο μοίρα και τη είχαν κόψει το ρεύμα. Τη είχαν κόψει το ρεύμα και, και πήγαμε και το συνδέσαμε. Έτσι μπράβο. Οι δε κόβη λοιπόν κίνημα. το ρεύμα σε κατάκι του. Οι συνδικαλιστές, οι καινούργιοι της ΔΕΗ συμφωνούν απόλυνα με αυτήν την πολιτική, το έχουν εκφράσει και δημόσια, ότι σκοτώσε τους κατάκι τους, ναι, ε, γιατί είναι άχρηστοι, ή εν πάση περιπτώσει, εξορτώσουν εξορτώ, εμερίδες, κάνουν ένα πείραμα πολιτισμού, υπάρχουν νέοι αντακαταστάτες, οι οποίες έρχονται σε ευθόν. Ε, είναι μια κατάσταση λίγο περίεργη, βάστησε ένα σχέδιο. Θα το αναλύσουμε σιγά σιγά, θα αναλύσουμε την και την υπόλοιπη πολιτική κατάσταση να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να πάρτε στις περισσότερο μια ανάσα με κατώστερο να συζητήσουμε και το θέμα την Κεράνη, Ναι, που πήρε το δημόσιο τι είναι αυτό Δεν είπετε και το καταλάβει ακριβώς δεν το έχει καταλάβει πολύ καλύτερο ναι. θα λέμε σε ένα λεπτό gonna walk all over you yeah you keep lying when you ought to be true and you keep losing when you ought to not bet you keep saying when you ought to be a chain pin.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 Are you ready, Boots? Start walking. Το θέμα του Κεράν είναι μεγάλο και πολύπλοκο. Ε, δεν είναι έτσι παρούσι γιατί είναι σε μια κάποια μελλοντική στιγμή που ακόμη δεν την ξέρουμε. Θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή. <laughs> δεν είναι σήμερα. Σήμερα όλο περιέργω στο Αιγαίο χάθηκε ένα αεροπλάνο Αιγυπτιακό. Το μισό ΝΑΤΟ είναι στο Αιγαίο. Παρακολουθεί ότι κινείται, ότι πετάει, πεταλούδα, μήγα, πουλί Καταγράφουν πλήρω την κίνησή του. Και ξαφνικά ένα γαλλικό αεροπλάνο το οποίο πήγαινε στην Αίγυπτο χάθη. Η Γαλλία δέχεται απάνω τα χτυπήματα, το χτύπημα, τα χτυπήματα που δέχεται έχουν δημοσιευτεί, εμείς τουλάχιστον έχουμε δημοσιεύσει δύο μέρες πριν το χτύπημα, από τους τζιχαντιστές οι οποίοι βασικά είναι ε, μια κατασκευή της CIA, χρηματοδότηση από την CIA, λένε πετρέλαιο στη νησή κυβέρνηση των ΗΠΑ, τους έχουν εκπαιδεύσει συνταγματάρχες των ειδικών δυνάμεων, απλώς ο ρόλος τους είναι να φυλάσσουν τις διαβάσεις του πετρελαίου, να τρομοκρατούν τους λαούς της περιοχής, να τρομοκρατούν τον πλανήτη, γιατί η υποταγή έρχεται μέσω της του τρόμου, του φόβου, του bullying, που λένε στα σχολεία. Είναι υποταγή δια του φόβου. Είναι τα πειράματα που έκανε ο Γιώσεφ Μέγκελε στο Ναχάου. Ε, το Γιώσεφ Μέγκελε φυσικά τον πήρε η CIA μετά το 1945 για να καθέσει στην Βραζιλία και του με ένα εκατομμύριο παιδιά τον χρόνο για να κάνει τα πειράματά του. Ε, Χέρια-πόδια έκοβε, έκανε πειράματα στον πόνο και στον τρόμο και όλα λοιπόν, αυτά τα πειράματα σιγά-σιγά τα εφαρμόζουν στην πράξη. Ο ISIS λοιπόν έχει δημιουργηθεί για να δημιουργεί τρόμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μην φοβόσαστε, είναι CIA από πίσω. Είναι μυστικές υπηρεσίε, εκπαιδευμένοι εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, ε, πολλές φορές και αυτά που βλέπετε στις τελειώσεις, δεν είναι και αληθή. Υπάρχουν και ολογράμματα. Δηλαδή, στο Ιράκ, όταν έγινε ο πόλεμος, οι τα μεταδώσανε ψεύτικες μάχες σε ολογράμματα. <Κι> Για την κυριαγώγηση της κοινωνίας, ε, οι επιστήμες και το διαδίκτυο έχουν επιστρατευθεί. Και οι τα κεφάλαια που βρίσκονται από πίσω και φυσικά, ο κύριος, τα, ο κύριος που τα δημιουργεί, ο κύριο, κύριο Αιτία, είναι οι τα των κεφαλαίων, αυτοί που κατέχουν τα παγκόσμια κεφαλαία. Τα κεφάλαια τα παγκόσμια δεν είναι ανεφελώμα Κάποιοι τα διαχειρίζονται και κάποιοι τα, κατέ, τα κατέχουν, τα οποία τους αξασφαλίζουν την απόλυτη εξουσία. αυτό είναι ο στόχο τους και ο φόβος και ο τρόμος είναι ένα μέσον υποταγής της ανθρώπινης συνείδησης. Το χρησιμοποιούν κατά κόρος με την ISIS με την Al-Qaeda στα προηγούμενα χρόνια Έχουν αντιγράψει πολλές μεθώσεις του Χασάν Σαμπάχ έτσι των Χασανσίνων από τον 11ο αιώνα και τις έχουν μεταφέρει εδώ σαν εφαρμογή στον 21ο, 10 αιωνες μετά ε, όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζουν οι μυστικές υπηρεσίε είναι πολυπαιγμένα, τα έχουν παίξει και το 19ο αιώνα είτε με τρομοκράτες που του ελέγχανε πλήρω και μετά, όπω το 17 Νοέμβρη, την έφτιαξε η CIA το 1971. Ο Μάκη Λεντίνη συγκεκριμένα, πρόεδρο τη NSA, ο οποίο μετά έγινε και πρόεδρο τη ΕΕ, του πρόεδρου Κλίντον. Είναι το 1971, σε κάθε έφτιαξε τη ρήξη μια πανευρωπαϊκή οργάνωση με Γαλλικές και ιταλικέ μυστικέ υπηρεσίε. Στην Ιταλία φύτευσε την Gladio, στην Ελλάδα φύτευσε το 17 Νοέμβρη. Κάθε δολοφονία του 17 Νοέμβρη. Παρήγα και ορισμένα αποτελέσματα, πολιτικά, οικονομικά. Ήταν επιλεγμένες δολοφονίες ε, που δεν θα μπορούσε να τι κάνει ούτε ο Χαβαλές Ξηρός ούτε η άλλη συμμορία που ήταν έτσι πλάκα συμμορία ή έτσι. Ερχόντουσαν ξένοι, εκτελούσανε και φεύγανε. Όλα αυτά είναι γραμμένα, δημοσιευμένα. Το δεν πληρώνω τα ξέρει. Στην πάση περιπτώση δεν είναι της αυτό. Ε, το αεροπλάνο έπεσε. Έπεσε, ήταν γαλλικό το αεροπλάνο, αν δεν κάνω λάθο. Η Γαλλία χτυπιέται γιατί δεν θέλει να υπογράψει συμφωνία. Τι θα δημιουργούν προβλήματα όπω διαλύσαν τη Συρία. Γιατί η Συρία δεν είχε ούτε εξωτερικό χρέο και δημόσια εκδοτική τράπεζα. Ξέρετε, τη Λύρα Συρία. Είχε διώξει τη Μοντσάντο, δεν ήθελε μεταλλαγμένα. Είχε σταματήσει επαφέ και κόψει πολιεθνικέ που δολοφονούσαν το Συριακό λαό. Δεν ήταν δηλαδή η Σύριοι πολιτικοί του Έλληνε. Ήταν πατριώτε για το λαό του, το παλέψανε και φυσικά δημιουργήθηκε η ISIS από CIA ε, με τη συμβολή των αμερικανικών εινικών δυνάμεων που τους εκπαιδεύσανε και στρατολωτήσανε τον κόσμο τους στο και όλου αυτού, οι οποίοι πλαισιώνουν την ISIS γιατί άμα δείτε τα βίντεο που συμβαίνουν μέσα στην ISIS που έχουν κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ή στι περιοχές που η ISIS έχει καταλάβει με την καθοδήγηση των Αμερικάνων, θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο μαύρα ή τόσο τρομοκρατικά όσο τα παρουσιάζουν. Υπάρχουν ξένοι σύμβουλοι ειδικοί μέσα στην Άισι. Ε, ένα από τα, από τα σημεία ελέγχου τη Άισι είναι και το ΝΑΤΟ, δηλαδή όταν είναι εδώ στο Αιγαίο, μπορεί και ελέγχει και δίνει εντολέ σε όλου αυτού του τρομοκράτε. Οι εξοπλισμοί του είναι καθαρά Αμερικανοί και έχουν σύγχρονα Βγαίνουνε κατημανάκια τη Toyota άσπρα, τα οποία δεν είχε κοφορήσει στην αγορά. Αλλά η Toyota του τα έχει δώσει γιατί ο πρόεδρος το Toyota ανοίξει τη Λέσκι Μπίλντερμπεργκ και συνεργάζεται στενά. Εντάξει, όλα αυτά είναι γνωστά. Το αεροπλάνο έπεσε όταν στο Αγίο πετάει η Μύγα και τα Αμερικάνοι καραντάρ ξέρουν για τη Μύγα που πετάει. Οι αιτίε που θα πούνε είναι πολλέ. Την πραγματική αιτία δεν πρόκειται ποτέ να την πούμε. Ε, ποτέ. Έχουν αποκρύψει επιμελώς τόσα αεροπορικά δυστοιχήματα Η δολοφονία του Κρανιδιότη ε, επί Πασόκ Η δολοφονία του Πέτρου επί Καραμαλή, Παρότι βγήκε πόρισμα για το Σινούκ Και μέσω του Σινούκ Προχωρήσαν στο μοίρασμα του Αιγαίου Που είχε ξεκινήσει ο σημείτης με την Γκρίζες Ζώνες Γιατί οι Γκρίζες Ζώνη βγήδανε Επειδή το Αιγαίο δεν πρέπει να ανήκει ούτε στην Ελλάδα ούτε όταν αποφασίσουν λοιπόν οι εταιρίες πετρελαίου να μοιράσουν και να εκμεταλλευτούν το Αιγαίο τότε και οι χώρες που ακολουθούν οι πολιτικές ηγεσίες των χωρών της Ελλάδος και της Λυκίας τότε και αυτές θα πάρουν κάτι ψίχουλα αλλά στην ουσία το Αιγαίο ανοίξει τις του τουλάχιστον το, υπέ, το, το υποθαλάσσιος χώρος Αυτά είναι υπογεγραμμένα και προσεφερμμένα εδώ και εκατοντάδε χρόνια ε, Κώστα, παίρν μας την άποψη τη δική σου, που είναι σεβαστή και πολύτιμη <laughs> γι' αυτό σήμερα μαζί μας Εγώ θέλω να πω ότι όπως είπε πολύ σωστά Δημήτρης όλα αυτά έχουν ξεκινήσει με το όχι της Γαλλίας στην Αμερική ε, στη TTIP, TTIP. TTIP. Ε, Μην ξεχνάμε ότι εδώ και δύο έχουν ξεκινήσει πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στη Γαλλία ε, για, τα, για τις ε, εργασιακές μεταρρυθμίσεις όπου άκουσον άκουσον υπάρχει μία διάταξη μέσα σε αυτό το νομοθέτημα που θέλει να, πει, να περάσει ο ΛΑΤ μέσα από κυβερνητικό διάταγμα χωρίς καν να το φέρει στη Βουλή ε, όπως κάνει και εδώ καλή ώρα ο καλή οραγωγικός μας ο Αλέξης Τσίπρας ε, με τον κόφτη ε, θέλει να περάσει λοιπόν ε, ένα, ένα συμβόλαιο έτσι λέγεται contract ε, το οποίο αυτό συμβόλαιο ε, θα δεσμεύει με την υπογραφή ε, των εργαζόμενων των το εργαζόμενο που θα παίρνει η εταιρεία που θα τον προσλαμβάνει αλλά ο ιδιώτης, ε, θε, ε, μπορεί και να μην ε, του κάνει αυτός εργαζόμενος που θα έρθει αλλά με την υπογραφή του ο εργαζόμενος θα δεσμεύεται και δεν θα μπορεί να πιάνει αλλού δουλειά. Ε, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, ε, μην ξεχνάμε το κίνημα στην Ιταλία που έχει βγει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είπαν ότι είναι για τις μεταρρυθμίες που γίνονται στην Ιταλία αλλά είναι κίνημα ε, κατά των εξώσεων ε, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα Γενικά στην Ευρώπη η κατάσταση είναι ένα καζάνι που βράζει και θα δούμε πού θα καταλήξει ε, Δυστυχώς τα δικά μα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο θέμα της Γαλλίας δεν το έχουν προβάλει όπως θα έπρεπε ε, ε, Συνέχεια βλέπουμε τη Βενεζουέλα και τη Βενεζουέλα και το τι γίνεται στη Βενεζουέλα ε, Εσύ φίλε μου Δημήτρη, τι λε για όλα αυτά Πες μας και την άποψή σου και εσύ. Εγώ έχω να πω ότι κάνανε ένα πραξικόπημα στη Βραζιλία, γιατί είναι πραξικόπημα όμως. Έτσι mm. Ρωσέφ. Mm. Ε, ναι, πραξικόπημα. Είναι εκλεγμένοι πρόεδρος. Ενότι και να είναι πρέπει να πάρουν σε λοιπόν, Κάτι παίζεται και εκεί πέρα θα το δούμε μετά και τους Ολυμπιακούς αγώνες, γιατί τώρα είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν μπορούν. Θα το μάθουμε. στη Βενεζουέλα χρυπέψανε καρκίνο τον Τέο πρώην, ε βέβαια τον στείλανε. <στονίδε> Αντιάβαστο που λέμε. Εντάξει, έχουν κάνει και εδώ Χριστόδρος. Ε, δεν έχουν κάνει και εδώ Χριστόδρομο το... και τελικά ήταν αφινιδάδο. Δηλαδή, έχουν βρει ένα πολύ ωραίο. Αν... Και πλέον πόλεμοι δεν γίνονται. Ούτε αεροπορικέ αυτέ τα γίνονται. <στονίδε> το πίκοι, είναι, <στονίδε> γίνονται τοπικοί, κάνουν και ένα εμφύλιο. Τελικά να σκοτωθούν μεταξύ του και βρίσκουμε εμεί στην <στονίδ> άκρη μα και τελειώσαμε. Έτσι τα βλέπω εγώ. Αυτό πιστεύω ότι γίνεται. Και το κίνημά μας δεν εννοείζω ότι έχει μεγαλύτερες, μεγάλη δηλαδή απόσταση από αυτά που λένε πίσω εδώ πέρα και να δηλαδή, δηλαδή καμία συμφωνούν σε όλα. Δυστυχώ, ή μη, είμαστε διαβασμένοι. Τι να κάνουμε. Έχουμε μια πολιτική εμπειρία. Κάτι κάνουμε, τρέχουμε στους δρόμους, γνωρίζουμε γιατί πάμε στους δρόμους, ξέρουμε τι θα μα συμβεί αύριο μεθάριο. Ξέρουμε πώ θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Οι Απωνίες Δημήτριμους Όχι, το όγιο, το, κίνημα δεν, πλη... το κίνημα δεν πληρώνω ε, συνεργάζεται σταθερά με τη ΛΑΕ που σήμερα είναι η μόνη αριστερή κίνηση η μόνη αριστερή κίνηση η οποία αντιστέκεται αντιστέκεται όταν λέμε στην πράξη γίνεται στι διαδηλώσεις, διαμαρτύρεται κάνει πράξεις, κάνει δράσεις ε, όλοι οι άλλοι έχουν συγγύσει έτσι, σύλλογοι, συνδικαλιστικέ οργανώσει τα πάντα έχουν εισηγήσει. Ε, πού είναι ο Σύλλογο των Υπαλλήλων τη να μα πει για τα ρεύματα που κόβουν στου ανάπηρου. Πού είναι ο Σύλλογο τη ΣΕΙΔΑΠ να μα πει ε, τι άποψη έχουν για την ιδιωτικοποίηση τη εταιρεία στην οποία οι ίδιοι θα υποστούν μια πολύ μεγάλη ζημιά γιατί θα αναγκαστούν να υπογράφουν ατομικέ συμβάσει. Δεν θα ισχύουν πια οι συλλογικέ συμβάσει και κάθε εργαζόμενο θα υπογράφει ατομική σύμβαση η οποία θα είναι πόδυνη και εφαρμόζεται σήμερα και σε πολλές εταιρίες Δίνονται σε υπαλλήλους να υπογράψουν συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν όρους. ένα λευκό χαρτί. Το υπογράφει ο και εκ των υστέρων οι όροι της συμβασης. Αυτό γίνεται στην καθαριότητα του ηλεκτρικού, στην καθαριότητα του μετρό δουλεύουν εταιρείε, αναλαμβάνουν εργολαμικά εταιρείε οι οποίες δίνουν στους εργαζόμενου καθαριότητας το σταθμό του μετρό του, του ηλεκτρικού ας πούμε και υπογράφουν μια σύμβαση σε λευκό χαρτί, χωρίς όρου. και αργότερα συμπληρώνουν του όρους ήδη που αυτοί νομίζουν και θέλουν ώστε να δεσμεύσουν του εργαζόμενους. Αυτή η πρακτική σιγά σιγά εξελίσσεται, εργαζόμενοι νοικιάζονται <σίλια> ε, σπίτια θα χαθούνε. Ήδη ο διωξηταγματικό ένφυα σύμφωνα με τα βόμβα τη Βουλή Επικρατεία θα έρθει στου ιδιοκτήτε ακινήτων συμπληρωματικό ένφυα αναδρομικό. Ήδη σήμερα ανέβει η βενζίνη 10 λεπτά σε όλα τα μενσινάρικα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Μετά το 24% θα ανέβει άλλο ένα δεκάλεπτο. Ε, είναι πάρα πολλά. 4 ευρώ θα πάρει ο καφείο το κιλό. Χτυπιέται το, το νε. Από 2 μέχρι 4 ε, Το κιλό θα πάρει Ο καφές Έτσι λέμε, θα βάλει ένα τέλος στον καφέ ο, Το μεγάλο αυτό που είναι στο κουτί μέσα Έχει 24 ευρώ Αγορά 30. Δηλαδή θα πάει 28 ναι, Ή 26 ναι, Ανάλογα με το τέλος που θα πει Θα μπει ένα τάλιρο τέλος ε, Στη σταθερή τηλεφωνία 5 ευρώ τέλος Πρόσεξε τώρα Εάν βάλεις 24% 24% ΦΠΑ και 5% τέλος στην ουσία ΦΠΑ πάει στο 29% έτσι 24% και 5% Το 24% θα πάει στην ειδά θα πάει στην αποχέτευση Αν μάλλετε τον λογαρισμό της αποχέτευσης εξώπης κατανάλωση νερού έχει και 75% τέλη αποχέτευσης Αυτά θα, θα πάνε θα με ΦΠΑ 24% Οπότε θα ανέβει, θα ανέβει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, θα ανέβουν όλοι οι λογαριασμοί, θα τα καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει μια απάτη, ότι οι τριστριασμοί γίνονται με την εμπορική αξία, οι οποίες εμπορικές αξίες έχουν ήδη δημοσιευτεί, προδημοσιευτεί, από τα παπακαλάκια των μέσων μαζικής εξαπάτησης, όχι την βαλαιότητα όμως, Σαν καινούργια ως... καινούργια. Κοίτα, όλα σαν καινούργια, την παλαιότητα από ο νόμος λέει η παλαιότητα θα πρέπει να αποσβένεται και να κλέβουν τον κόσμο και ταυτόχρονα τι γίνεται, πληστηριασμοί θα γίνεται σύμφωνα με την εμπορική αξία που θα κρίνουν οι υπάλληλοι που θα βάλουν αυτή, δηλαδή μια εμπορική αξία είναι η αξία που μπορεί να πουληθεί ένα κίνητο αλλά αυτοί τι λένε, εγώ αυτά που διάβασα στις εμπορικές αξίες στον Πειραιά α πούμε είναι 65% κατά την αντικειμενική. Εσύ όταν αγοράς ένα ακίνητο θα πληρώνεις NFI και τέλει για την αγορά του ακίνητου με την αντικειμενική η οποία πρέπει να έχει καταργηθεί σύμφωνα με εγώ στο Σουμβουλίου της Επικρατείας και αυτός που θα, ε, θα, ε, θα, αυτός που θα χτυπάει το ακίνητο το κοράκι θα ξεκινάει τη από την εμπορική του αξία παρότι, παρότι η τράπεζα έχει δανειοδοτήσει έχει δανειοδοτήσει με αντικειμενικέ αξίε τα συμβόλαια των τραπεζών. Είναι με αντικειμενικέ ή εμπορικέ αξίε προδιετία, διαιτία, πενταετία, δεκαετία που ήταν πολύ υψηλότερε από τις αντικειμενικές Και η τράπεζα θα χάνει ένα κομμάτι των χρημάτων που έχει δώσει σαν δανειοδότηση. Το οποίο πληρώνουμε εμεί οι βλάκε με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Γιατί όταν η τράπεζα έχει δανειοδότησει ένα 10 100.000 -100 -100 ευρώ. Και αυτό ξεκινάει να εκπληστηριάζεται στι 25.000. Η τράπεζα χάνει το κεφάλαιο που έχει δώσει. Το οποίο το αναπληρώνει πώ με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είναι η μεγαλύτερη κομπίνα η μεγαλύτερη απάτη που έχει στην ελληνική οικονομική ιστορία. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι η μεγαλύτερη απάτη. Όσοι την έχουν σκεφτεί και όσοι την εκτελούν, έπρεπε να είναι φυλακή. Έπρεπε να είναι φυλακή. Γιατί και η τράπεζα χάνει τα κεφάλαιά τη. Και έχουν δεσμεύσει παράνομα, έχουν καταχραστεί τα λεφτά των καταναλωτών. Γιατί η κατάθεση είναι, ένα συμβόλαιο. Υπογράφει με η τράπεζα ένα συμβόλαιο, ότι με την παρουσία σε πρώτη ζήτηση του βιβλιαρίου σου θα πα τα λεφτά σου. Αυτά τα λεφτά λοιπόν τα έχει δεσμεύσει. Τα κρατάει η τράπεζα και τα διαχειρίζεται όπως θέλει. Αύριο μεθαύριο μπορεί να σου πει, κύριε, έχει ήδη νομοθετηθεί ότι οι ζημίε των τραπεζών οφείλουν να αναπληρώσουν οι καταθέτε, η μέτοχη και αυτοί που έχουν ομόλογα και ομολογιούχοι. Οι τράπεζα εκδίδουν ομόλογα και τα αγοράζουν. Ένα κόσμο τα αγοράζει αυτό. Πιο πολλοί από αυτού που έχουν αγοράσει ομόλογα έχουν χάσει από τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αλλά εκδίδουν και ιδιωτικέ εταιρείε ομόλογα. Είναι λοιπόν υπεύθυνοι και οι καταθέτε για τι ζημίε των τραπεζών. Με την ιστορία που κάνουμε του πληστηριασμού, οι τράπεζε χάνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των κεφαλαίων από αυτά που έχουν δανειοδοτήσει. Φυσικά θα βγουν ελληματικέ γιατί στην Ελλάδα οι, οι τράπεζε είναι χρεοκοπημένε εδώ και μια πενταετία, εξαετία. Δεν πουλάνε πλέον δάνεια και μια εταιρεία που δεν πουλάει το εμπόρευμά τη, δηλαδή το χρηματι, τραπεζο, εμπόριο, χρήματος. Κοινό χρήμα, τι Τράπεζα. Εμπόριο χρήματο. Πρέπει ο χρήμα που καταθέσει και το πουλάει ακριβά στι χορηγίε στα δάνεια και κερδίζει από τη διαφορά καταθέσεων και δανείων. Ε, δεν πουλάει δάνεια. Τώρα όπως θα μαζί εδώ και τρία χρόνια να πουλάνε δάνεια. Δεν βγαίνουν δάνεια. Έχουν χρεοκοπήσει παντελώ οι τράπεζε, τι κρατάνε με ενέσεις. Και έχουν επιβαρύνει όλο το κοινωνικό σύνολο πρόζεξε, για να σώσουν τι χρεοκοπημένες τράπεζε που δεν πρόκειται να σωθούν ποτέ, μα ποτέ, γιατί δεν έχουν εμπορική δραστηριότητα. Δεν κάνουν αυτό για το οποίο έχουν ιδρυθεί. Εμπόριο χρήματο. Είναι απλά τα πράγματα. Ένα από το αιτή τη οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου να βάλει θα γελάει με τα μέτρα που φέρνουν. Αλλά αυτά τα μέτρα δεν βαζίζονται σε καμία οικονομική θεωρία πολύ απλά. Γιατί δεν έχουν στόχο ούτε τη θεραπεία της οικονομίας, ούτε την ανάπτυξη της οικονομίας. Έχουν στόχο τον ελληνικό λαό και την εξόντωσή του, την εξαθλίωσή του και να εξοντώσουν ορισμένα κομμάτια, κάνοντα πειράματα αποπληθυσμού. Σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να πεθάνει 2,5% κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι 7. Πρέπει να μείνουν 4,5%. Ένα κομμάτι από ψους θανάτους πρέπει να γίνονται και στην Ελλάδα. Οι φτωχέ γι' αυτό κόβει και το ΕΚΑΣ. Οι φτωχοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να πάρουν τα φάρμακά του, θα πεθάνουν. Θα αντικατασταθούν από του μετανάστε τα... που έρχονται. Αυτό που λέω είναι ότι θα πάρουν αναδρομικά το ΕΚΑΣ πίσω. Ναι, θα λέει, πάρουν δηλαδή, ναι, αναδρομικά σύγμα. το ΕΚΑΣ πίσω. Ένα που είναι να πληρωθεί τώρα και θα πάρει 1200 ευρώ, α πούμε, δεν παίρνει τίποτα. Όχι, θα το πάρουν σε 12 δόσει. Ένα δηλαδή που παίρνει, πρόσεξε τώρα, 400 ευρώ σύνταξη και έχει πάρει από τι αρχέ του χρόνου 1200 ευρώ ΕΚΑΣ. Του κρατάνε 100% θα πάρει 300 ευρώ. Αυτό λέει. Και κάτι άλλο. Από ποιο νόμο εξαιρέθηκαν οι δικαστέ, από το ενιαίο μισθολόγιο των Είσαι. δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί. Να σου πω γιατί οι δικαστέ του λαμπώνει η εξουσία και βγάζουν αποφάσει που θέλει η εκάστοτε εξουσία. Δημοσιεύτηκε το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ορίζει ω ανώτατη αμοιβή 4.160 για τον ανώτατο δημόσιο υπαλλήλο. <συμφι> που μπορεί να είναι στρατηγό, μπορεί να είναι γενικό διευθυντή, οτιδήποτε πλην δικαστό οι οποίοι μπορούν να αμύβονται χωρί όριο. Άλαι. Έτσι, Άλαι, δηλαδή το σύστημα στείνει και ξαναστήνει κομπίνε, απάτες. Μιλάμε για κανονικέ συμμορίε. Ο κόσμο πρέπει να καταλάβει ότι έχει να κάνει με συμμορίε. Δεν υπάρχουν τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα. Ό, ό, άμα δείτε τι περνάνε, είναι κανονικέ συμμορίε. Στον δρόμο όλη, πολιτική ανυπακοή. Φουλ πολιτική ανυπακοή. Μη φοβηθείτε. Είμαστε πολλοί για να μας φοβήσουνε. Εμείς πρέπει να τους φοβήσουμε. Και όχι αυτοί εμάς. Και όχι αυτοί εμάς. Αυτό είναι εύσιο. <συσχε> το κίνημα δεν πληρώνει ενιαίο μέτω που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Η ΛΑΕ η οποία συμμετέχουμε αγωνίζεται λισαλέα προσπαθώντα και αυτή να φέρει κάποια αντίδραση σε όλο αυτό το τσουνάμι που έρχεται. Έτσι. Ε, το ποσοστό των αγωνιζομένων πολιτών είναι χαμηλό, δυστυχώ, γιατί ο κόσμο δεν έχει καταλάβει αυτό που έρχεται. Όταν θα τον πετάνε από το σπίτι, θα του πούμε το ρεύμα, το νερό, δεν μπορεί να πληρώσει. Θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό και δεν μπορεί να το πληρώσει. Θα πληρώνει ένα πενταράκι το ποτηλάκι το νερό που θα φύγει. Τώρα θα αρχίσει να καταλαβαίνει, αλλά τότε θα είναι αργά. Οι μηχανισμοί θα έχουν εμεί σε Στο είναι να τώρα, τώρα, πριν ψηφίσουν, πριν βάζουν του μηχανισμού κίνηση. Γιατί ο Τσίπρα είναι αναλώσιμο. Να το αντικαταστήσω ο Μιτσοτάκη και θα δω και εγώ τα βρήκα ψηφισμένα. Το κλασικό παραμύθι που πουλάνε οι προδότε στην Ελλάδα. Αυτό είναι κλασικό το παράδειγμα. Μα Δημήτρη μου, αυτό το έχουμε δει. Ένας σκεπτόμενος άνθρωπος το βλέπει. Ότι όποιος, γίνεται, όποιος πάει να γίνει πρωτοβουλία θα περάσει πρώτα, θα έχουμε δει. Σωστό και αυτό. Ο κ. Μιτσοτάκη πήγε για να δώσει ποτέ τη συνένταξη. Για όνομα το τώρα. Το, το Μιτσοτάκη περιμένει οπότε yeah. θα γίνει προεκλογικό σου καθίστο. Να σου πω κάτι. Η οικογένεια yeah. Μιτσοτάκη. Είναι κολλητή με την οικογένεια Μπούς. Η Μπούς είναι η μεγαλύτερη έμπορη στην Αμερική. Στο Αρκάνσα έχουν δύο, δύο εργοστάσια κατασκευή ηρωΐνης και έχουν γεμίσει την Αμερική με ηρωίνη. Κολλητή του στην Ελλάδα και φίλοι του, και κατά ομολογία των μέσων μαζική είναι οι Μητσοτάκινγκ. Ποιο θα επιλέγανε. Εσύ δηλαδή, ποιον θα μπορούσα να επιλέγανε. Δεν λέμε, όπω λέει, θα πήγε την τώρα ή αυτό. Έτσι. Εγώ θέλω να πω, στον δρόμο δυνατά όλοι, όλοι Εγώ θέλω να ευχαριστήσω, εδώ έχω τελειώσει που μας ακούσατε σήμερα, θα είμαστε κάθε πέμπτη μαζί σα, ε, Ο Κωστάκης που μας πλαισίωσε σήμερα, ο οποίος ε, συνήθως είναι ένας εξαιρετικός αναλυτής και σήμερα βοήθησε πάρα πολύ σε όλα αυτά που είπα εγώ ή ο άλλος Δημήτρη είναι πάρα πολλές από που ακούσατε και δικές του απόψεις, τεκμηριωμένες απόψεις. Εγώ θέλω να πω ένα ευχαριστώ πολύ που μας ακούτε Σήμερα Θέλουμε τις γνώμες σας. Οπωσδήποτε θέλουμε τα μηνύματά σας. Θέλουμε τις απόψεις σας. Θέλουμε τις γνώσεις σας, την πληροφορία που έχετε, που εμείς δεν μπορούμε να την έχουμε, γιατί είμαστε συνεχώ στον δρόμο. Θέλουμε τη συμμετοχή σας. Σας θέλουμε δίπλα μας. Και μάλιστα, όποτε μπορείτε, να μας πλαισιώσετε. Πλαισιώστε μας, σε οποιαδήποτε εκδήλωση κάνουμε, είτε είναι μια ρανδιοφωνική, μια ίντερνεπτική εκπομπή, είτε είναι μια εκδήλωση στον δρόμο, είτε είναι μια συναισθηρέματος νερού, στα σταμάτημα πληστηριασμών. Μόνο έχετε να ωφεληθείτε. Γιατί η αλληλεγγύη μπορεί να ωφελήσει το σύνολο της κοινωνίας. Εγώ ευχαριστώ πολύ και εγώ ευχαριστώ. Θα ε. τα πούμε την άλλη πέμπτη. Και εγώ έχω να πω ότι yeah. όλη την Κυριακή στου δρόμου, δε σε δρόμο θα νικήσουμε τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.